Στοίχη 27-28, Μακαρισμός της Θεοτόκου 27. Ενώ δε ο Ιησούς έλεγε ταύτα, κάποια γυναίκα από το πλήθος, ενθουσιαστή από την διδασκαλία του, έβγαλε φωνήν μεγάλην και είπε «Μακαρία η κοιλία που σε βάστασε και η μαστή τους οποίους σε θύλασε. μακαρία δηλαδή η μητέρα που σε γέννησε και σε έθρεψεν». 28. Αυτός δε είπεν, αληθώς, μακαρία είναι η μητέρα μου. Αλλά μη λυσμονείτε ότι μακάριοι κυρίως είναι εκείνοι που ακούουν τον λόγον του Θεού και φυλάσσουν Αυτόν. Εις τρόπον ώστε και αυτοί που με και με θύλασεν ηξιώθη της τιμής αυτής, διότι φύλαξε πάντοτε τον λόγων του Θεού.